Είμαστε κύριε παπαδάκη όλοι άρρωστοι. πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα Αισθάνομαι σαν άρρωστος. Δεν μπορώ να... να, να σέρνομαι. Σέρνεται, το λέω ο άνθρωπος. Αυτό το σχέδιο των μυστικών υπηρεσιών και του 5 g δεν θα περάσει. Γιατί από όλου τους υπουργού της κυβέρνησης βασικά χτυπήθηκε ο Άδωνης. Δεν ξέρουμε τώρα αν είναι κρούσμα... Κρούσμα είναι, για άλλε περιπτώσει, δεν ξέρουμε αν είναι κρούσμα κορονοϊού. Αλλά όπω ξέρετε, έχει μπει σε καραντίνα μαζί με άλλου δύο υπουργού τη κυβέρνηση, τον Παπαθανάση και τον Πλακιωτάκη εδώ του Πειραιά. Γιατί συναντήθηκαν με τον επενδυτή, ο οποίο του έδωσε το χέρι και, και, και τα ξέρετε όλα αυτά. παρόλα όλα αυτά, αποδίδει όμω, δουλεύει. Απλά επειδή παρακολουθούμε την πορεία τη υγεία του, είναι σύνηθε. Αν δείτε και στα site, ασχολούνται με το αν είχε λιγούρα ή μπαλατσινού, η μπαλατσινου είναι έγκυο σύζυγος Βασίλη Κικίλια και υπήρχε site χθες που έλεγε ένιωσε λιγούρες η Μπαλατσινού και τι επιθύμησε να φάει κάτι τέτοια επειδή είναι έγκυος. Έτσι λοιπόν και εμείς εδώ σε το δημοσιογραφικό λειτούργημα όπως οι συνάδελφοι στα site, θα παρακολουθήσουμε τι ακριβώς ένιωσε χθες βράδυ τη νύχτα όλη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Χθες το βράδυ ήμουνα στο κρεβάτι μου, και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου. Έκανα έτσι, έκανα έτσι, έκανα έτσι, έκανα έτσι, Γιατί τι φαγούρα, δεν λέω για άλλα σημεία, λέω γενικός φαγούρα! Φαγούρα, ρε, έτσι, μ' αφιάτσαμε, ρε, έτσι, μ' αφιάτσαμε, έτσι, παλιάτατε! Θέλω να πω λοιπόν τόξη για να κλείσουμε εδώ, για να το καταλάβετε. Το Αιγαίο ανήκει στα του. Είναι η φαγούρα σύμπτωμα, να ξέρετε, είναι η φαγούρα σύμπτωμα του κορονοϊού. Οπότε το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα μαζί με όλα τα άλλα που μας έχουν βρει. Κάτι εθνικά, κάτι διάλογοι, κάτι ύποπτη διάλογοι με την Τουρκία, υποσχέσεις για συζήτηση, ανέρεση των υποσχέσεων, διαδόσεις από το ΝΑΤΟ, το οποίο... Μα υποστηρίζει, όπω όλοι γνωρίζουμε. Από τη Γερμανία, που και αυτή μα υποστηρίζει. Από τη Γαλλία, που επίση μα υποστηρίζει, αρκεί να δώσουμε κάτι δις από αυτά που έχουμε περίσσευμα για να πάρουμε αεροπλάνα, γιατί το συνηθίζουν οι νταβατζίδε. Οπότε, μαζί με όλα αυτά, έχουμε και την εξέλιξη τη υγεία του Αδώνηδο, ενό κομβικού υπουργού, για την υγεία τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν ξέρω αν έχει υγεία. Η κοινωνία και η οικονομία δεν έχει και τόσο μεγάλη υγεία. Η ύφεση για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ε, εκτιμάται ότι θα είναι τελικά της τάξης του 15,2%. <σοκλή> <σοκλή> είναι πολύ μεγάλο. <σοκλή> είναι πολύ μεγάλο. <σοκλή> <σοκλή> είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι και σαν την Κελοπόννηση. Στομάτο Πρωθυπουργού. Η ανακοίνωση τη ύφεση είναι 15,2 για το δεύτερο τρίμηνο. Θα πάνω όμω πολύ καλά τα πράγματα. Συνέχισε τη δηλωσία του, δεν την ακούσαμε. Δεν έχει Ακούμε μόνο αυτά που έχουν συμβεί, όχι αυτά που προβλέπει. Θα πάμε καλά το 2021. Αλλά τώρα έχουμε στο δεύτερο τρίμηνο 15,2. Είμαστε καλύτερα από τι άλλε χώρε τη Ευρώπη, γιατί όπω ξέρουμε μια ισχυρή οικονομία και πάει πάρα πολύ καλά. Όπω λέει εδώ ένα γράφει, ένα ακροατή, το στείλε τώρα. Αν κάνουν τον κόπο να ανοίξουν ένα βιβλίο, όλοι αυτοί που πανηγυρίζουν για την ανάμειξη τη συμμάχου Γαλλία στην Ανατολική Μεσόγειο θα διαπιστώσουν ότι και το 1922 στη Σμύρνη είχαν καταπλέψει αρκετά πολεμικά πλοία των, του Γαλλικού και του Αγγλικού στόλου. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Ξεφορτώθηκαν ό,τι βραστό νερό είχανε». Συμπληρώνω εγώ. Μια όμω που έχουμε πάει σε αυτά τα διεθνή και στο τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, η Σοφία Βούλτεψη μα περιγράφει ακριβώ πού βασίζονται όλε αυτέ οι συμμαχίε. Λέω λοιπόν το εξής. Έτσι Θέλω αρέσει την Παπαδόπουλε. Τα Ακούστε αυτά. με. Θα τα πει τώρα ο Σάκης. Όλα αυτά, ό,τι έχει γίνει στην Ελλάδα, για να μην τώρα να το σοβαρέψουμε, εγώ βέβαια mm -hmm. έκανα το αστείο, ε, όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα είναι βάση διεθνών κόλων. Όλα αυτά που έχω γίνει στην Ελλάδα είναι βάση των διεθνών κόλων. Πήγατε στο ζήτημα για... του κορονοϊού. Είμαστε στον κορονοϊό. Είμαστε το απόλυτο access story της Ευρώπης και του, του δυτικού κόσμου. Εδώ είναι ο συνάδελφο, ο προλαλή σα, ο οποίο λέει ότι είμαστε ένα success story, το απόλυτο success story. Ε, το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα είναι συνεχώ success story, ήταν και πισαμαρά success story. Μετά ήταν επί Τσίπρα το αριστερό success story, βγήκαμε για το μνημόνιο. Τώρα είμαστε στην πρώτη φάση και στη δεύτερη, με όλα αυτά τα νούμερα που. Παρακολουθούμε κάθε απόγευμα στι 18.00. Access story και στο θέμα τη πανδημία. Πρέπει να νιώθετε υπερήφανοι, χαρούμενοι, γιατί είμαστε η πρώτη χώρα σε όλο το δυτικό κόσμο. Το λέει ο Μπογδάνος. θα το πει και η βούλτεψη στην συνέχεια. Αλλά θα πάμε στη βούλεψη, αφού περάσουμε πρώτα από τον Βελόπουλο. Κάνει μια παρατήρηση. Ε, δεν ξαναγνωρίζετε ότι σύμφωνα με διάταξη του Υπουργείου Παιδεία, ε, οι μαθήτριε οι στα σχολεία θα μαθαίνουν και τσιρλίντινγκ. Τι είναι αυτό. Είναι οι μαζορέτε. Λίγο πριν του αγώνε, αυτό έκρινε το Υπουργείο Παιδείας στο συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη υπουργό ότι έχει ανάγκη η ελληνική παιδεία. Όλα τα άλλα είναι τακτοποιημένα, οπότε ρίχνει βάρο και σε αυτό τον τομέα. Οπότε αυτό το θέμα ε, το έκρινε ω πολύ σοβαρό ο Κυριάκο Βελόπουλο και ήθελε να τοποθετηθεί για το cheerleading, cheerlead ή όπω το λέει στη Βουλή. Το άλλο, τι τη είδε τη κυρία Κεραμπαίο να μα κάνει cheerleading, να μα κάνει τσιρλίδινγκ. είμαστε με τα καλά μα. Τσιρλίδινγκ σε ελληνικά. Πού είναι η ελληνική χωρή! Ποια μοντέρα πίνα πίνα, Πού είναι η ελληνική χωρή! Ο Δεν ερωτεπιδίκε να απελάβω, Πού είναι η ελληνική χωρή, Ωεο! Μια μοντέρα Ο να απελάβω, είμαστε με τα καλά μα! ελληνικά. Τι φορέ το λέει και τι τρει το λέει με άλλο τρόπο. Την μία νομίζω το πετυχαίνει. Το τσιρλίν είναι το σωστότερο νομίζω. Αυτό που είπε τώρα στο τέλο το εφαρμόζει ή θα το εφαρμόσει μέσα σε αυτή τη χρονιά με τι μάσκε και έτσι όπω θα λειτουργούν τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα οι μαθήτριε, οι νέε να μάθουν και τσιρλίν. Και όχι ελληνικού χορού όπω επιμένει και θέτει. Ο πρόεδρο τη ελληνική λύση, γιατί υπάρχουν λύσει για όλα, Κυριάκο Βελόπουλο, δεν έθεσε μόνο αυτό ω θέμα, μίλησε και για τα παιδιά. Επειδή στι 14 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία και είναι ένα θέμα, τι ακριβώ θα γίνει στα σχολεία, αν θα υπακούσουν τα παιδιά, πώ θα είναι με τη μάσκα, τι θα μαθαίνουν μέσα και στην τάξη. Οπότε έθεσε ένα θέμα με τη συνέπεια που διακρίνει πάντα τον συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό. Να πάμε τώρα στον κορονοϊό. Τα παιδιά κολάνε εύκολα κοροναϊό. Τα παιδιά δεν κολάνε εύκολα κοροναϊό. Κολάνε εύκολα κοροναϊό. Δεν κολάνε εύκολα κοροναϊό. Τα παιδιά θεραπεύουν το κοροναϊό. Τα παιδιά δεν κολάνε εύκολα κοροναϊό. Κολάνε εύκολα κοροναϊό. Δεν κολάνε εύκολα κοροναϊό. Τα παιδιά της γειτονιάς με πειράζουν και τους βάζουν όλους μάσκες. Τέλο, καθαρέ λύσει για ένα πολύ κομβικό θέμα. Μόλι τι ακούσαμε από τον πρόεδρο τη Ελληνική Λύση και τον κύριο Τέλο. Έχετε όλη απορία. Πώ ακριβώ αισθάνεται ο Άδων, γιατί μέχρι χθες δεν έβγαινε σε κανένα παράθυρο. Τον ξέρουμε ότι είναι σε καραντίνα. Έχει απομακρυνθεί. Δεν μένει ούτε καν στο σπίτι. Παρακολουθεί τα θέματα του Υπουργείου. Αν έχετε απορία από μακριά, η τεχνολογία βοηθάει σε αυτό. Και βέβαια τα έργα και τα κρεμίσματα στο ελληνικό. Αλλά να ξέρετε ότι καλά. Πώς αισθανθήκατε όταν μάθατε ότι έχετε βρεθεί μαζί με άνθρωπο που έχει κορονοϊό, ανησυχήσατε Αξάνεται, Μια ανθρώπινη ανησυχία υπάρχει πάντα στο ανθρώπινο στοιχείο Όμω από την άλλη είναι ένα γεγονό για το οποίο ω σενάριο ήμασταν πάντα προετοιμασμένοι. Εμείς λόγω τη δουλειά που κάνουμε βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα. Φυσικά πρέπει να πω ότι τηρήσαμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, φοράγαμε πάντα μάσκα, είχαμε τα τσιπικά μας. Προς το παρόν αισθάνεστε καλά πάντως. Δεν έχετε Μια χαρά αφανίσει σκάνομαι, κάποιο σημαντικό. Έκανα και γυμναστική προηγουμένω Είμαστε πάρα πολύ καλή φόρμα. Μην ανησυχείτε. Το ακούσατε, είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα να κρατήσουμε τα αισιόδοξα. Αυτό είναι καλό για όλους μας, για τον ελληνικό λαό, για τον Έλληνα λαό και για το έργο της κυβερνήσεως. Οπότε είπε ότι έκανε και γυμναστική. Δεν έκανε μόνο του, θα αποκαλύψουμε τώρα εδώ το σχετικό ηχητικό. ήταν μαζί με πολύ γνωστό δημοσιογράφο. Θέλετε λοιπόν και εσείς να αυξήσετε τη ζωτικότητά σα. Μάλιστα. Να ενισχύσετε την υγεία σα. Δηλαδή. Να αποκτήσετε γερό σώμα. Ναι. Που να αντέχει στι καιρικέ μεταβολέ και του κόπου. Και. Θέλετε να είστε πάντα ξεκούραστοι. Ευδιάθετοι και χαρούμενοι. Μάλιστα. Εμπρό λοιπόν. Φέρτε τα χέρια στη μέση. Ατσιδά τώρα. Και ενώστε τι φτέρνε και τι μύτες των ποδιών σα. Σιγά μην μα κύσει κανένα καλτσόνα. Προσαγωγή των ποδών. Εν. Φραβή. Κάποτε φτάναμε μέχρι κάτω. Τώρα δεν φτάνουμε μέχρι τα γόνατα. <laughs> Κάντε πηδήματα στα δάκτυλα συνέχεια. Τουτ. Και στο 3 ανοίξτε τα πόδια και τα χέρια στα πλάγια τεντωμένα. Έτοιμοι. Αν σας θέει. Γιούργο Πάρα πολύ γυμνασμένο. Από την προσοχή, φέρτε τα χέρια εμπρό τεντωμένα. Μάλιστα. Και παράλληλα στο ύψος των ώμων. το τουρουτουμ. Και σηκωθείτε συγχρόνως τα δάκτυλα. Οχ, Παναγία μου. Για χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαν μοιωτοπούλες. Όνι η ύφεση εκτιμάται ότι θα είναι τελικά τις τάξεις του 15,2%. Έρχεται διπλός καπατσές. Μετά τη γυμναστική λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Αφιάκα που ήταν και ο Άδωνης. έτσι γυμνάζονται κάθε πρωί, βάζουνε το παλιό ηχητικό του κρατικού ραδιοφόνου, που γυμναζόντουσαν τα παιδάκια και όσοι είχαν διάθεση στο σπίτι να κάνουν την... Γυμναστική του. Το είπε πριν ο συνάδελφος ότι είμαστε ένα success story σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί και διαγαλαξιακό. Δεν ξέρω πού αλλού έχει χτυπήσει ο κορονοϊό, δεν τα ξέρουμε αυτά. Είμαστε πρώτη χώρα και έρχεται η Σοφία Βούλτεψ να το διατυπώσει με το δικό τη ιδιαίτερο τρόπο, να μιλήσει πάλι για την πρωτιά τη Ελλάδα, άρα για την επιτυχία τη κυβέρνηση. Πριν γρήγορα μόνο ότι όλα όσα κάναμε είναι όλα μαζί όσα έκαναν όλοι οι ξένοι μαζί. Τι λέει. Μαρακίες Είναι όλα μαζί όσα έκαναν όλοι οι ξένοι μαζί Δηλαδή, επειδή ξέρετε ότι κάνω πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά Και παρακολουθώ σε κάθε χώρα τι γίνεται Έχει γίνει μήλο, παιδιά Μήλος όχι εδώ Στι άλλε χώρε. Όπω είπε η Σοφία Βούλεψη, ό,τι έχουν κάνει όλε οι χώρε του πλανήτη για τον κορονοϊό, το έχει κάνει η Ελλάδα μόνη τη. Αυτό ακριβώ το λέει, ισχυρίζεται βουλευτή που έχει εκλεγεί από κόσμο, ή έχετε ψηφίσει, μπορεί να μα ακούτε και αρκετοί από εσά, είπε αυτή την πολύ μετριοπαθή άποψη, τεκμηριωμένη και μετρημένη άποψη, για το τι ακριβώ κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το θέμα τη πανδημία. Ό,τι όλε οι άλλε χώρε μαζί. Πολύ απλά, πολύ καθαρά και πολύ αισιόδοξο όλο αυτό σαν μήνυμα. Έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει ό,τι κάνουν όλες οι άλλες χώρες του πλανήτη, δεν είναι και λίγο. Περνάτε τα δικά σας, έχετε βάσανε, έχετε καημούς, έχετε καθημερινότητες, έχετε αγωνίες, κουράζεστε, τραβάτε, όπως λέμε, διάφορα. Ε, υπάρχουν όμως και συνέλληνε οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Στο Big Brother, εκεί θα πάμε, στο Big Brother υπάρχουν αυτά τα περίφημα παιχνίδια έχει ξεκινήσει Big Brother στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι υπάρχουν παιχνίδια, χτες ένα τέτοιο έκαναν εκεί οι διαγωνιζόμενοι οι παίχτες με τις στρατηγικές τους ε, έμπαιναν σε μια πισίνα, έβγαιναν μετά έξω και έπρεπε να τους στύψουν τα μπλουζάκια που φορούσαν σε κάτι κάδους για να δούμε τι νερό μαζεύει κάθε ομάδα πολύ εφάνταστο όντως αυτός που είχε την ιδέα πραγματικά ήταν πολύ καλή ιδέα και ιδιαίτερος γιατί έδωσε και τα κατάλληλα πλάνα όλο αυτό εκεί λοιπόν μια παίχτρια τη στίβανε το μπλουζάκι το βρεγμένο για να μαζευτεί το νερό αλλά δεν τη στήβαν μόνο αυτό Πάμε Τα μου Τα φυσιά μου Τα φυσιά μου Τα τα βεθιά μου, δεν το θέλω να πω! Τα βεθιά μου! Λευτεριά, λευτεριά στη συγκεκριμένη στην Ελληνίδα, στη συντρόφισσα τη συγκεκριμένη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά, πολύ κουραστικά. Από αυτό το θέμα περνάμε σε ένα παρεμφερέ. Κυριάκο Μητσοτάκη μιλάει για τα κυριαρχικά δικαιώματα τη χώρα. Είναι υποχρέωσή μου να περιφρουρήσω την ακαιρεότητα και την κυριαρχία τη χώρα μου. Τα βεθιά μου! Πρέπει να Τα βεθιά μου! Τα να περιφρουρήσω την ακερότητα και την κυριαρχία τη χώρα μου. Και αυτό θα κάνω. Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. All God. All God. Είναι υποχρέωσή μου να περιφρουρήσω την ακερότητα και την κυριαρχία τη χώρα μου. Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Υπάρχει μια διαφήμιση αυτέ τι μέρε που παίζει στα κανάλια τη πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναδεί άλλη φορά διαφήμιση. Κάμια αντίρρηση, ενισχύει και το μπάτζετ των καναλιών, προβάλλει και τα θέματα του. Οπότε κάπως μα ήρθε, επειδή ακούστηκε η λέξη κυριαρχικά δικαιώματα τη Ελλάδα, Κάπως μα ήρθε και η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζουμε ότι τέργιαζε μαζί με το ηχητικό από το Big Brother. Όλα αυτά κολλάνε. Bit, bit θα μπορούσε να είναι ένα κωδικοποιημένο μήνυμα. Κύριε però λίγο το to αυτό το to το το to bit bit mi mi to bit bit mi mi. Y era noch Η ύφεση για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ε, εκτιμάται ότι θα είναι τελικά της τάξης του 15,2%. <σομίου> είναι πολύ μεγάλο. Δεν και σαν την Το μόνο σίγουρο, μπαλκάν. Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα, μία με δύο από τα παραπολιτικά 90,1. Λέει εδώ ο Λάμπρο, ένα ακροατή, μια χαρά είναι το τσιρλίντινγκ, τσιρλίν, όπω το λέει ο λαμπρο σαν ακροατη μια χαρα Μάλιστα λέει βελοπουλο μαλιστα λεει θα πρέπει να γίνουν και άλλα μαθήματα που να προετοιμάζουν τα παιδιά για τον Big Brother, για τον Deal και όλα τα ε, υπόλοιπα τηλεπαιχνίδια reality. Θα μπορούσε να μπει και στι πανελήμυε, εισαγωγή στο Big Brother, γιατί να μην με ασκήσει όπω είναι η σχολή βελπίδων, που δίνουν, ε, αθλήματα και διάφορα τέτοια φροντιστήρια γιατί να μπαίνουν από μια παραγωγή που επιλέγει τυχαία τους ανθρώπους. Θα μπορούσε να γίνει και να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο αφού είναι ο καθρέφτης πραγματικός της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ η σήμερα την εκπομπή την ακούτε ζωντανά από το ραδιόφωνο εδώ που μας ακούτε τώρα και από το ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site της εκπομπής Αμέσω μετά μας ακούτε όποτε θέλετε ηχογραφημένους αν το χάσετε και το θέλετε πολύ μας ακούτε ζωντανά και στο YouTube στο Ελληνοφρένια Official ε, από κάτω έχει και chat, λέτε τα δικά σας και όχι μόνο ε, μας ακούτε ζωντανά και από το, και και από το Facebook πολλοί τρόποι επικοινωνίας στο YouTube μπορείτε να κάνετε και ένα subscribe 2 11 10 8 8 80, -80, -80 του τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί σας ακούει ζωντανά ο πολύ αγαπημένος σας Αποστόλης και βγαίνει το εξής αποτέλεσμα. Ελά, πώ το Ο Κιζόμπα, είμαι, δεν ξέρω με θυμάστε. Ο Κιζόμπα. Ναι. Θύμησε μου, Κιζόμπα. Ε, το Κουμποκούτσι. Το Κουμποκούτσι. Ναι. Κιζόμπα, Κουμποκούτσι. Είχαμε συμμετάσχει μαζί σε κάποιο όργιο. Ε, ξέρω, μπορεί. Κάτι, κάτι τέτοιο μου λέει αυτά τα ονόματα, τίποτα άλλο. Πάντω, άμα είχαμε συμμετάσχει, μα Γιατί είσαι Πίσω, για τον ιό εννοώ. Για τον ιό. Απλά ήταν με φερμουάρ. Ήταν τύπου λίγο σαν το Μάρσελου Σβάλα του Ταραντίνου την ταινία στο Παλφίξιον. Δεν θυμάμαι φάτσε. Δεν είδα φάτσε. Πέρα πάντων, καλώ ήρθατε. Μα έλειψε ειδικά εσύ. Α σούλεψε. Ναι, και ο Θήμιο έλειψε, αλλά πιο πολύ Εγώ είμαι κάτι άλλο τώρα. Είσαι ανεπανάληπτο. Δεν το κάνω. Ε, υποσκόπηλο. Ανεπανάληπτο, ανεπανάληπτο, θα γίνω εγώ μαζί σου για σένα κάτι τέτοιο. Ανεπανάληπτο, ανεπανάληπτο. Θα είμαι εγώ για σένα Αν επανάληπτος, Θα λες κι εσύ για μένα Ακούστε τι είπε χθε του Τσιόδρα. Τι, τι, τι είπε. Λέει ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουν γίνει τεστ 966.000 για το κορονοϊό. Ναι, έχει βάλει και τι πανελλήνες μαζί και τα προειδοποίητα τεστ, εντάξει, τα βαλόλα. <ifi> ναι, άρα ο κορονοϊό υπήρχε, αλλά κλασικά να τον έκλειβαν. <müşklife> Αχά, καλά, και για τα 5G τώρα, μην λέμε 5 5G Τώρα μην τα πω. Είναι εκεί ας... είναι, είναι του Σατανά μην ξενάμε. Είναι και αυτά όλα. Εκ νόμου, καλώ ήρθατε. Αχ, καλώ σα βρήκαμε. Μου έλειψε πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γιατί, γιατί έτσι φέτο. Ε, κάθε καλοκαίρι, αλλά φέτο πιο πολύ από ποτέ. Γιατί δεν ήξερε αν θα επιστρέψουμε ζωντανοί. Γι' αυτό, ε, έχει με λογική. Όχι, ήμουν σίγουρη ότι θα γυρίσετε ζωντανοί. Δεν ήσουν σίγουρη ότι θα γυρίσει εσύ ζωντανοί όμω. Και για μένα ήμουν σίγουρη ότι θα είμαι καλά και θα σε πάρω τηλέφωνο. Εγώ και αυτή τη σεζόν θα είμαι στο καλλιτεχνικό μέρο τη εκπομπή, δηλαδή στον κομμενικό μαζί σου. Μ' αρέσει, Μάρε, το προτιμώ. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τα πολιτικά, να σου λέω ούτε άλλοι, δεν πειράζει Ναι, γεια σου Αυτό ήταν το κομμυνικό για σήμερα, δεν πήγε καλά, έλα Δεκαετία του 80 κυβερνάει ο Αντρέας, Είμαι 20 χρονών 67 κιλά και κάνω μπάνιο στα λιμανάκια στη βουλιαγμένη. Κάγκουρας από τότε, κάγκουρα, μια ζωή. Ο έξω, ο έξω, όλα. Λοιπόν, άκου τώρα να δει τώρα που λένε για το πούσι. Είναι μια κυρία γύρω στα 35 η οποία είναι βαμμένη ξαφιά στο κεφάλι. Από κάτω, από κάτω μαύρο. Και τη λέει ένα που έρχεται με μια βάρκα. Δεν πλησίασε, τη λέει. Συγγνώμη κοπαλιά, το πάνω τη λέει βάρκα το κάτω. Στην προβλήματα είχαμε τη δεκαετία του 80 με Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θέλετε όμω, ε, ε, δεν θέλατε, δε θέλατε τέλο πάντων. <laughs> δεν έχει γεννηθεί αντίστοιχο γι' αυτό. Έναν που νομίζαμε για αντρέα Παπαδείου μα βγει και δεξιό. Ε, καλά και ο αντρέα λίγο δεξιόταν, ε, Εντάξει, άστοι. Είναι βαρή ο κουμισμό, άφω είναι πολύ βαθμό. Να, να σου πω κάτι μετά όταν έπεφτε λίγο ήλιο. Πέφτουν κάτι γαλλισουράκι πέρα στι ώρα, ε, κατάλαβε ελάγια; Όπα τι, όχι, δεν ξέρω. Τώρα εκεί γινόταν κολασπέρα. Γι' αυτό το λέγανε πόρτο Μακάλο από το Μακάλεμα. Όχι ρε μάρα, τα λιμανάκια σου λες, οι βουλιαγμένοι τα, τα λιμανάκια Τα λιμανάκια δεν τα λέγανε Πόρτο μακά, Μαρκάλου ένα κόλπο εκεί πέρα Δεν το ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ε, δεν το ξέρεις εσύ, μάλλον, Τι κα... μάλλον Τι είσαι αυτό ασπά... αυτός που πυρνέ μάτι Έλα, Έλα. ποιο είναι, εγώ είμαι Ποιος, ποιος είναι, εγώ είμαι, ναι ποιος όμως, εσύ ποια είσαι, ξένια Ρουσινού Α, τέτοια ώρα ποιο λες να είναι ξένια μου <laughs> είναι παιδιά. Μία με δύο δεν παίρνουμε τηλέφωνο ξένια μου. Αχ, αποστολής, γράψε λάθος. Όχι, δεν γράφω λάθος, έγραψα εσένα ξένια μου. Εσένα έγραψα. Τη φωνούλα σου ξένια μου, δεν πειράζει ξένια μου. Φιλάκια. Θα εκτεθείς ξένια μου, τι να κάνουμε ξένια μου. φυλακιά, φιλάκια, φιλάκια. Γεια, γεια. Να πω γρήγορα μόνο δηλαδή. ότι όλα όσα κάναμε είναι όλα μαζί όσα έκαναν όλοι οι ξένοι μαζί. Τι λέει. Μαρακίες. Διαφωνούμε με, με τον Γιάννη Μπέζο και την Δήμητρα Παπαδοπούλα από τους απαράδεκτος που χαρακτηρίζουν έτσι όπως χαρακτηρίζουν αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και κυρίως μετρημένο συνετό και μετριοπαθές που λέει η κυρία Σοφία Βούλτεψη Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή θέλετε να ξέρετε τι ακριβώ θα συμβεί το φθινόπωρο που έχει ξεκινήσει και το χειμώνα που έρχεται και πώ θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία από την ύφεση ω την πανδημία που ζούμε, ακούστε για να ξέρετε. Ξέρουμε ότι το 2020 είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Δεν κρύψαμε τι δυσκολίε που έχουμε μπροστά μα. Μιλήσαμε για τι επιπτώσει μια πρωτοφανού παγκόσμια οικονομική κρίση στην ελληνική οικονομία. Όμω αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν καθίσαμε με τα χέρια σταυρωμένα. Έχω πει πολλέ φορέ ότι έχουμε φυλάξει εφεδρείε και πολεμοφόδια για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία το δύσκολο φθινόπωρο και το δύσκολο χειμώνα που έρχονται. Τι λέει, Μαρακίε. Έχουμε πολεμοφόδια, αυτό να κρατήσουμε. Αυτό είναι το βασικό. Έπρεπε να τοποθετηθεί και ο κύριο Πέτσα, κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίο πολύ θαυμάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να αντιμετωπιστεί όσο δυνατόν γρηγορότερα το υγειονομικό σκέλος της κρίσης προκειμένου να προχωρήσουμε γρήγορα σε μια ε, γρήγορη ανάταξη της οικονομίας μας και για αυτό το λόγο έχουμε κρατήσει, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κάψιμα για να περιοδοτήσουμε αυτή την Τι της οικονομίας. Ναι. Τα καλύτερα έχουμε και πολεμοφόδια έχουμε και πυρομαχικά έχουμε και καύσιμα έχουμε, δεν φοβόμαστε τίποτα όπω ακούσατε. Άλλωστε είναι η χώρα που έχει κάνει όσα όλοι οι ξένοι έκαναν μαζί, όπω λέει η Σοφία Βούλτεψ, είτε το success story, όπω λέει ο Μπογκδάνο. Βλέπω εδώ του ακροατέ από κάτω. Χριστίνα Τσάκονα, για από τον Μπιλμπάο. Από τον Μπιλμπάο μα ακούει. Ωραίο το Μπιλμπάο, πολύ όμορφη η πόλη και γενικώ εκεί η Βόρεια η Ισπανία είναι. Ομορφή ε, και η Νότια, όλη η Ισπανία. Ε, το Μπιλμπάο έχει και μια ιστορία, χώρα των Βάσκων, η πρωτεύουσα τη χώρα των Βάσκων. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά και είναι πολύ ψηλά σε αναζητήσει και σε ζήτηση. Η πατρίδα του Αραμπούρου και πιάνει. Αραμπούρου είναι ο συγγραφέας, και πιάνει αυτό ακριβώ το, το θέμα σε, από μια γωνία πιο ανθρώπινη και πιο προσωπική, κάπως το θέμα της τρομοκρατία γιατί έχει βασανιστεί η συγκεκριμένη περιοχή πάρα πάρα πολλά χρόνια. Μετά από αυτά και τις θύμησε μαζί με το ποτάμι και το μουσείο του Γκούγγενχάμι το πολύ ωραίο κτίριο από το Μπιλμπάου, τις θύμησε που μας έφερε η Χριστίνα, λαός μέρος δεύτερον. Ναι. Κιρανάκι δε. Όπα με τη μία άρευνα φιλέ. Μίλε κιρανάκι, περάκι, μίλε Κυρανάκι. Μίλε κυρανάκι, <σχεδάκι> κυρανάκι, κυρανάκι, κυρανάκι, γιατί έχονται στο μυαλό μου όλοι οι άριστοι τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, δεν έχει δηλαδή, δηλαδή, αφήσει Άριστο αρι... έξω κυρα... Αρχή μου να έχει Κυρανάκι, αλλά επειδή είναι λίγο θα κάνει μπιπ και δεν θέλω να αυτό να μην το παίξει αυτό παρακάτω. Πάμε εδώ και πέρα. Θέλω να λέω, Κυρανάκι, άστε με πάλι, θα κυρα... βρει το κερατού μου λοιπόν. Καλή σεζόν, καλά τα πάντα. να καταφέρουμε να. Κυρα... Κυρα... Επιβιώσιμε το 2020 Γιατί δεν τα βλέπω γάλα τα πράγματα Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω αν είναι και απαραίτητο <συγνώ>, Γιατί πρέπει να επιβιώσουμε τα και καλά Μήπως ήρθε πέρα το πέρα πλήρωμα είναι. του χρόνου Μήπως <συγνώ> <συγνώ> <Λέρω> ήταν εντάξει μέχρι εδώ That's ok, that's ok, this is the end Κάθε... My only Κάθε friend, φοράς. beautiful friend This is the end Beautiful friend This is the end My only friend Κάθε φορά που αισθάνομαι άσχημα για τον εαυτό μου, πιστεύω, ε, βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίσανε το Μητσοτάκι για καλύτερα. Και εκεί λίγο παίρνω μια ανάσα ξένη αισιοδοξία. Κάπω καλύτερα είμαι εγώ. Ναι, αυτό. Πολύ ε, λε, ε, επειδή μου ε, εντάξει, υπάρχει πολύ ηλικιότητα στον κόσμο. Ναι, ε, και κάθε φορά να καλύπτω ότι υπάρχει ακόμα περισσότερο. Κοίταξε, δεν γίνεται να μην υπάρχουν ηλικιωμένοι. Κάποιο θα πρέπει να του ψηφίσει κι όλου αυτού. Απόστολε Λοιπόν κάποια στατιστικά να σου πω εδώ Κάποια στοιχεία Λοιπόν βαριά βιομηχανία Ο τουρισμός μας λοιπόν είναι με απόλυες 70% Στο σύνολό 240 δισεκατομμύρια Χρωστάει ο ελληνικός λαός Στις τράπεζες και στην εφορία μόνο Αγα. Η ανεργία είναι περίπου Στο 25% αυτή τη στιγμή Τάση ανόδου έως 31. Έχουμε το νέο κώδικα Πτωχευτικό Ακόμα και για τα φυσικά πρόσωπα Όπου ένας άνθρωπο που παίρνει ως παραδείγματος χάρη 800 ευρώ μισό ε, εάν δεν μπορεί να τα επαπευθέτει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει Γενικώς το ξυπνακίστικο αυτό ύφος είναι κουραστικό λίγο να το συντομεύουμε Ναι, ναι είναι πολλά αξίδες Είναι πολλά αλλά είναι και πολλοί που τα ξέρετε όλα Πάμε λίγο παρακάτω Είστε ταξιτζής εκτός και αν είστε ταξιτζής που αλλάζει. Λαράκι μου, αγάπη μου μπορώ μου. Αχάμα χαστεράκι μου. Πούλησε δεκαφήκη, μουληψε! Τι έγινε! Γιατί σα αρχίζετε ξύλα δεν ελληνήσατε. Εκτιμήσαμε, δεν παίζανε trailer, τόπαμε στα social media, τι άλλο θες να κάνουμε. Άρα. Να το πω στο Γιώτα να το πείτε την ενημέρωση. Καλώ ήρθατε, καλή σε ζώμω, θα σε δούμε και στο γάλι να σου πω με μάχετε αθούμε πράγματα. Με μάχε, διάλεξ όποια μάσκα γουστάρ. Του ζωό, του ζωό. Σήγα έσκεινε τίποτα. Έχω πάρει φερέτζε καλή. Θε να πάρει του μαλούρ μάσκα, πάρει τον παλούρδου μάκα αεχω μια τετιάραωτα. Η τετιάλα μέθες πικανιστήποτα. Αναβάλο φετζέ. Βάλε. Θέλουμε να βάλει το μουστάκι, που ξέρουμε τι φετζές είναι. Φιλιά σας από λεωμέργια 10 Σεπτεμβρίου στην Τεχνοπόλη στον Γάζι. Η μοναδική παράσταση στην Αθήνα. Beats Blechtkyo δέκα... Edition. Θα πάμε 10 του μηνού να δούμε τζόγια απ' βάρδα. Δούμε κι το μισοτάκι, δεν βίτσοτάκι. Εμείς βίτσοτάκι μας κουβάλεις. Σειστε να φύτελίο. Εκεί, όχι, Κηφά σας θα strollάρουμε χτέλους. Ξεκινάει 9 η ώρα ξεκινάει done. θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Λίτε. Όχι εννιά να είστε εκεί, νωρίτερα να είστε. Νιά ξεκινάει. Ρε θα είμαστε από πριν από τι να πούμε. Θα πούμε να πιάσουμε να πουλάμε και ένα σουγουλάκι, δεν έχει. Νάτο. Πολύ Είδε η κρίση γεννά ευκαιρίε. Έλα για. Το φεστιβάλ τη σκηνέ θα είσαι. Όχι. Α, θα είσαι φέτο. Η μόνη παράσταση στην Αθήνα φέτο είναι δε φέτος. στην Δευτόπολη στο Γκάτζι, 10 Σεπτέμβρη. Πάρτε τηλέφωνο για κρατήσει, εγκαίρο και σε περίπτωση που κάτι γίνει κάτι, μπούμε lockdown, επιστρέφουμε τα χρήματα. Και κάτι άλλο να ρωτήσω. Ε, τα έργα στο ελληνικό προχωράνε. Στο ελληνικό ή στο σκόιλ ελλικικού. Τι, τι μου έπαις ελληνικού. Ε, στο ελληνικό. Στο ελληνικό. Το προχωράνε πάνε πολύ καλά. Να προχθές, προχθές είχα δει το λάτσι σε ένα μαγαζί διάλεγη χαλιά. Α, που φτάσαμε και στη διακόμιση. Για ε, το εξαιρετικά. καζίνο ναι. Για το καζίνο μου ζήτησε την πιστοτική μου κατευθείαν. μη μου έρχονται μέσα από τη ΔΕΗ. <laughs> τα πλήρωσα εγώ. Εδώ Ελληνοφρένια και επειδή είναι Παρασκευή και είναι η πρώτη Παρασκευή της νέας σεζόν και όπως κάθε Παρασκευή στο τέλος έχουμε τις παραγγελιές και αφιερώσεις σα. Αυτές θα ακούσουμε τώρα, με αυτές πάμε στο τέλος. Μαγκαζίνο μετά, τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Καλώ επιστρέψατε Καλώ το βρήκαμε. Τα Είναι ένα πείμα του πανού που αυτά που και λέγε. Θα το βρήκα, μα και λέει για τα του Αγιάνι που κάτι πάνω από τι με τις φουστες τους, Προφανώ δίνουν μια δυσάρεστη εικόνα. Καψαλιστήκανε λοιπόν οι τρίχε του εφηβέου, αυτό το οποίο ονομάζουμε Πούσι, τα οποία ήταν απολύτω ξηρισμένα, και τσίχνα του γαργάλισε τη μύτη ενό Εβραίου. Καύλα. Ευθύ του ήρθε φαϊνή προσωδοφόρα ιδέα <μυά> να για εμπρισμό στον εισαγγελέα τα ξερά χόρτα. Που Sean Logan! Στολή. Στάσου παγούρι Αν μπορείς για την Παρασκευή να το βάλεις Το, το Στάσου μην δέλα, κατάλαβα, Έγινε. Γεια. Όπως έχουμε ήδη πει παρέχεται δωρεάν Σε κάθε μαθητή δημοτικού, δημοσίου και ιδιωτικού σχολείου Ένα ατομικό παγούρι Καταπληκτικό Στάσου Ένα ατομικό παγούρι Στάσου μην τρέχει Στάσου, στάσου Παγούρι Ένα ατομικό παγόρι. Στάσου μωρέ. Στάσου μωρέ. Μην τρέχει, σου λέω. <Α>... Παρέχει το δωρεάν ένα ατομικό παγόρι. Στάσου. Παγόρι. Αλοαλό, αλοαλό, αλοέ. Άμα είστε με τη μαμά του Κώστα. Άντε, γεια! Ναι! Ο Αποστολή! Ναι, εγώ! Ο Αποστολή ο Χαλιουργό! Ναι, εγώ! Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε, αι! Ε? Καλά είμαι! Α, λίγο λίγο στεναχωρημένη! Λίγο, ναι, έτσι, τσαμπουκαλεμένη σα βλέπω. Λίγο στραβωμένη, τι συνέβη! Δεν είμαι, δεν Αποστολή! Συγγνώμη, εσύ! Εγώ! Είπες στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε! Για το κόμμα του Άδωνη του Γιωριά, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από και μου έρχεται να τον ισκοτώσω. Γιατί καλέ. Δεν μου λε, σε παρακαλώ. Αφού έχει ανάγκη στο γραφείο Είναι. του Άδωνη, έχει ανάγκες. Βέβαια, δάκι μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε. Δεν, είσαστε, δεν έχετε μυαλό. Αυτό ο άνθρωπο, ο γλύφτης, που τον πήρε ο Καρατζαφέρη, τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν Φέρα. έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Γιατί εγώ όλο μου δεν έχω σημασία, μου. Γιατί δεν θα, δηλαδή, θα σα πω, πω εγώ, γιατί. Γιατί... Είμαστε νέοι άνθρωποι Είμαστε νέοι άνθρωποι... Τι είπες, τι είπες. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνη έχει υποσχεθεί θα μα κάνει γιατρού άμα βοηθήσουμε. Αχ, Παναγιο και τα πιστεύετε, βρε αυτά. Μα δεν θα μα κάνει, λέτε να λέει ψέματα. Βέβαια, παιδάκι μου, εδώ έβαλε εισιτήριο για να πηγαίνουμε στο, στο γιατρό. Μα τι είπε. Είναι... Εσύ τώρα, εσύ, συγνώμη και ο Κώστα, τι δουλειά έχετε πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του, του ήλιο. Πάτε, πάτε, πάτε. Εγώ σα πονάλε το. Καλέ. Το Άσε με, αποστολή Καλέ μαμά του Καλή. Καλή. Κώστα, συγγνώμη. Ακούστε με, μαμά του Κώστα. Ορίστε. Δεν είναι κακό. Ο άνθρωπο έχει τσίπα, είναι τίμιο. Θα μα κάνει γιατρού, είπε. Αχ, Παναγία μου, θα σα τύχει αύριο μου, μεθαύριο. Πάντω θέλετε, μωρέα. Γιατί Παναγία. όχι, θα σου τύχει, κυρία μαμά του Κώστα μου. Καλή. Θα σου τύχει αύριο μεθαύριο το κακό. Θα έχει στο γιατρό με στο σπίτι σου, τον Κώστα. Ο Κώστα, ο γιατρό, από χαμάλη γιατρό. Δεν μου λέτε εσεί τώρα. Γλύφοντας έρχοντας πάτε Γιατί εσύ, ο εσύ, πήγε. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προδότρα του έθνους Δεν θέλετε Είχομαι να πετύχει τώρα. αυτή η κυβέρνηση Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κομμουνίστρια που λέμε Εγώ το τι πιστεύω και το τι έχουμε τραβήξει εμείς οι μεγάλες ειλικοί άνθρωποι Εσείς οι μεγάλοι δεν ξέρω ναι. τι κάνετε Να στηρίζουμε τον Αντώνη του Σαμαρά για την εθνική σωτηρία I think so. You dreamed it, but you Σου. Δεν τρέπεσε με τέτοια εσύ. πράγματα. Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό. Εγώ ναι. θέλω, θέλω να μου δώσει το λόγο σου ότι δεν θα ξαναπατήσετε στο γραφείο του. Εμεί θα ξαναπατήσουμε. Αύριο θα είναι ο Κώστα χειρούργο. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος Βρε Κώστας Κώστας τι χειρούργος βρε. Τι χειρούργος βρε. Ο, ο, ο Γεωργιάδε είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Τροπή σα. Χθινιάρικο διαβού... αυτό. Λαϊκίστικο. Εμεί είμαστε το μέλλον. Αν θέλετε να ξέρετε αυτού του τόπου. Καλά! Ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο. Και αν σε παρακαλούσα και σου έλεγα Αποστολή mm. Κώστα κάνε πίσω ρε παιδιά μου Εμείς θα κάνουμε πίσω okay. Εμείς okay. κυρία μητέρα του Κώστα Έχουμε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και δεν τον πατάμε Εντάξει ah. Εγώ εκείνο που έχω να σου πω Είναι σε παρακαλώ πάρα πολύ, ε? κάνε ό,τι νομίζει. Άσε τον Κώστα όμω. Δεν χρειάζεται να έρθει κι αυτό μαζί σου. Όχι, ο... δεν ο, ο Κώστας είναι χρήσιμος για την ιατρική. Εγώ δεν θα το μαγειρέψω και δεν θα του πλύνω. Θα τον αφήσω να πεθάνει τη σπίνα. Ε, τον Κώστα. Ε, η μάνα σου δεν ξέρω τι θα κάνει. Εντάξει, Αποστολή. Τον Κώστα το γιατρό. Έχω ρολέλο και The um θα μου βάλεις Ό,τι αποσπάσματα λένε ότι κάνουν, ότι φτιάξανε αυτή τώρα η σημερινή, που δεν είναι και καντέμι όπω ο παππού του, καθόλου, μέχρι το νοριό μα έφερε. Να. Λοιπόν, και θα μου βάλει από εκεί που λέει, εγώ χάρη, κλείνει. Τι δουλειά κάνει, Καβ, το ξέρει αυτό το αποσπάσμα. Ναι, ναι, ναι. Και κλείσε με το γιο του Βασίλη του Παπακοσαντίνου, γιατί το λατρεύω. Για ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Τα σύνορά μα θα φυλάσσονται. Και στον Εύρο και στη θάλασσα. Σε 10.000 και πάνω σελ Τη, τηλεκατάρτισης. Σε δύο σελίδες υπήρχαν κάποια τέσσερα ορθογραφικά λάθη. Πάρτη η μετέρον όμως με 1232 μέσα, τα οποία συμμετείχαν στην καμπάνια, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει. Και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα, μέσα στο χειμώνα του 2020 και στην άνοιξη του 2021, ο ζεστός ήλιος της ανάπτυξης. Μόνο σιγά τι δουλειά Για ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Τι την <Τι> ξεχουλήσατε στο Yuzuru για να ακουστούν, για να ακουστούν Αφιέρωσε για την Παρασκευή έτσι για να ξεκινήσει καλά η χρονιά ε, να βάλεις τις δηλώσεις που είχε πει αυτή για γιαγιά που την είχαν για μελοφάνωτη και την είχε πάρει συνέντευξη ο Θήμιος και είπε γιατί δεν υπέγραφε ας πούμε και είπε ότι δεν το έκανα για τους άλλους ότι είχε χρέος απέναντί τους και ο δικηγόρος μας ακόμα και εκείνο μας έλεγε να υπογράψουμε να, να ελωτώσουμε την ποινή μας και Καμιά δεν έκανε δίκιο. Με καμιά μέρα θαρατή δεν έκανε. Καμιά δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω Όχι. τη ζωή μου. Είμαι νέο άνθρωπο να ζήσω. Όχι. Γιατί. Όχι. Γιατί πουνούσε με αυτός που πήγανε. Έτσι, για παράδειγμα, ανθρωπιά, ότι το μεγαλύτερο αγαθό ας πούμε, για τον άνθρωπο είναι να αγωνίζεται για την ευτυχία και την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Εγώ, αστρά, αστρά τι δεν φοβάμαι, διότι είναι κι αυτή μια γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι ανασπρίσαν Δεν μας τρομάζει βάρη χειμονιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας να ανασπρίσαν Δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή το Αγγελάκ από τη Γελαστέανη Φόρα το Ευγνωμοσύνη Ευγνωμοσύνη γιατρέ μου, Ευγνωμοσύνη Είναι ωραίο, ταιριάζει και με τους γιατρού και με όλα σε όλους και σε όλα εμπιστοσύνη Έχω σε σένα σε εσένα και σε μένα εμπιστοσύνη σε αυτού που κυβερνάνε τη ζωή μου σ' αυτού που προστατεύουν τη ψυχή μου έχω σε όλους, σε όλους και σε όλα μας, σε όλα εμπιστοσύνη Ό,τι κι αν γίνει Ό,τι κι αν γίνει ό,τι κι αν γίνει. Ευγνώμο σινι, για τρεύουμε, εύγνωμο σινι. Έλα από αρχήρε, μα είχατε λύσει. Έλα, ποιο είναι. Ποιο είναι, ω ακροατή, τι μοιάζει ποιο είναι. Έλα, Θα... ακροατή. Λοιπόν, μια παραγγελία για την παρασκευή ενό τραγού, μια σιγόσακι παπάτη κόσμο, δεν ξέρω να το πήρε καμπάρι. Πώ από τώρα. Στεναχολέθηκα. Στεναχωρέθηκα όχι τίποτα άλλο, γιατί ε, τίποτα. το είχα πιστέψει. Ε, ότι δεν, δεν δε κολλάει και κόλησε αυτό ο παπάσπου ε, που έλεγε ότι δεν κολλάει με τη θεία κοινωνία. Μήπω δεν την ήπια. Τη θέα κοινωνία ο ίδιο. Μπορεί, μπορεί, μπορεί, δεν ξέρω λοιπόν. Και θυμάστε για του πιστού, τον μπορεί. Διαβάζω τραγού το στίχμα των Δέμων να την παρασκευή αν μπορεί. Γιατί μπορεί να είναι και δέμονας αυτό που και όχι κορονοϊό. αυτό είναι. δεμονας δε μονα ειμαι ενα δεμονας που οταν κοιτάς, κοιτάς δε φαινεται Είμαι ένα τα δε φαίνεται. Και το όνομά μου όταν με στην περίοδο της καραντίνας είχα μια επιθυμία για μια παραγγελιά για την Παρασκευή Γιατί πολύ με είχε πειράξει Την κυβωτό της Βιτάλης Γεννήθηκα στην κυβωτό Αυτό Μαζί με τα λαζόα Και τώρα εδώ σας τραγουδώ Δαιμονία και Γεννήθηκα και μου δώσα Για πριν μια μαγκούρα Να τη με δύναμη Στου νου μου την καπουρά αυτό, αυτό. Μαζί με. Είμαι εξάρτημα εγώ. Αυτό. Είμαι εγώ. και ο γιο μου ήταν εντάξει μια ζωή. Στη δούλευση σας είναι από... Αυτό, αυτό, γιατί μα πήγαινε γκάτι. Αλλά έχω και το γιο μου που είναι το εξάρτητο, το ανταλλακτικό. Το ανταλλακτικό. Θέλει μια... θέλει μια άλλη παραγγελία. Τι θέλει το βλαμμένο. Θέλει το γκά γκά γκά του Γκόραμπ Ρέγκοβιτ. Αυτό mm. το γκά γκά είναι αυτό που λέει ο Παρασκευά. Γκά γκά γκά. Ο, ο Παράσκευα. Αυτό. Μην το ξεφτιλίζει, όχι. όχι. Αν ακούσει Γκόραμπ Ρέγκοβιτ. Ξέρω μωρέ θα πει ποιο είναι το Καλά, όποιο θέλει από τα δύο παραγγελίε. Την έγινε γεια. <Το Sarbi> <ουσίλια> Αυτό το πούσι <pushing. ουσίλια> μας <τουσίλια> <ουσίλια> <ουσίλια> <ουσίλια> Πούσι, πούσι, πούσι, πούσι Απολύτως ξυρισμένα